will be the day that I die Helped, helped her in the summer swell to the Και κύριοι, καλησπέρα σας, βράδυ Τετάρτης, 30 Νοεμβρίου 2016, ακούτε την εκπομπή Ελλήνων Ανθρώπων Αλήθεια και στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πονηράκη. Είστε συντονισμένοι στο Regium Radio και για όσους ενδιαφέρονται να κατεβάσουν την εκπομπή από αύριο το πρωί θα έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε μέσω ενός link του σταθμού μας. Μέγιστον δει παντός καταφύσιν αρχήν, καταφύσιν διαιρέων έκαστον και φράζων όκος έχει, αλήθεια, σύμπαν, ελλήνων καταγωγή. Το σημαντικότερο όλων είναι να ξεκινούμε πάντοτε από την αρχή κάθε πράγματος. Διαιρούμε το κάθε τι σύμφωνα με τη φύση του και εκθέτουμε το πώς έχει. Αλήθεια, Σύμπαν, Ελλήνων καταγωγή Είναι το τρίπτυχο της ορθής ταυτότητάς μας Που στόχο και σκοπό έχει Τον επαναπροσδιορισμό του λογισμικού του εγκεφάλου μας Στην ορθή αληθινή πορεία του Καθώς τώρα διανύει η κατάσταση λήθης, αγνίας παραπλανήσεως Στην προηγούμενη εκπομπή Ξεκινήσαμε ένα διερευνητικό ταξίδι μέσω του αρχαίου ελληνικού αλφάβητου νήπια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα ή μαθαίνουν να στέκονται στα πόδια τους, στηριζόμενοι στι δικέ του δυνάμει. Κυρίε και κυρίε και κύριοι δεν είναι υποτιμητικό. Τουν Αντίον θα έλεγα: Είναι σοφή διαπίσωση να παραδεχθούμε την άγρια μα, υιοθετώντα την ρίση." Του πλέον σοφού ανθρώπου Σύμφωνα με το χρησμό του μαντίου των δελφών Σοκράτη Ο οποίος έλεγε Εν είδα ότι ουδέν είδα Το ή με ομικρον Και σημαίνει Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω Η αναγνώριση του πού ακριβώς βρισκόμαστε, έκαστος, είναι το 50% της λύσεως, του οποίου προβληματός μας. Η δε αποδοχή αυτής της αναγνωρίσεως οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, στην αλλαγή. Αναγνώριση αποδοχή, αλλαγή. Τα τρία α, όπως υποστηρίζουν και οι ασχολούντες, με την ψυχολογία. Το αρχαιοελληνικό αλφάβητο καλούμαστε να το δούμε, να το προσεγγίσουμε και εντέλει κατανοήσουμε μέσω της του φυσεώς του όπου σημειωτέων μας ανοίγει τις πύλες της γνώσεως και δει τις επανασυνδέσεώς μας με το είναι μας την ολότητα από την οποία άπαντες προερχόμαστε και στην οποία όλοι οδεύουμε επιστρεφόμενοι και σοφοί Γράφει ο Τάσος Φάλκος Αρβανιτάκη στο βιβλίο του Ηράκλητο Άπαντα, εκδόση Ζήτρο, σελίδα 240, απόσπασμα 50. Ηράκλητο μεν ουμφισίν είναι το παν διαιρετών αδιαιρετών, γεννητών αγέννητων, θνητών αθάνατον, λόγων αιώνα, πατέρα ιών, θεών δίκαιων ουκομού αλλά του λόγου ακούσαντας ομολογήν σοφώνεστη εν πάντα είναι ο Ηράκλητος φυσή και η απόδοσή του υποστηρίζει ο Ηράκλητος ότι το παν είναι διαιρετό και αδιαιρετό γεννητό και αγέννητο θνητό και αφάνατο λόγος και χρόνος πατέρας και γιος θεός και δίκαιο αν ακούσετε όχι εμένα αλλά τον λόγο Είναι σοφό να ομολογείτε ότι τα πάντα είναι ένα Γραμματολογική υπόστασης Αριθμολογική υπόστασης Συμβολική υπόστασης Οι δυνατότητες που ξετυλίγονται μπροστά μας είναι άπειρες Οι πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε μέσω του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου Είναι ανεκτίμητες οι συμπαντικές αλήθειες που ενυπάρχουν και στις τρεις υποστάσεις του είναι σωτήριες και λυτρωτικές για την ανθρώπινη ύπαρξη. Για όλους εμάς, τους ανθρώπους εδώ στον πλανήτη Γη, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε και να συνδεθούμε. και η γραμματολογική αξία του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου είναι η πρώτη αρχή που καθορίζει και κοινωνεί των γραπτών λόγων και από εκεί ξεκινά ο πολιτισμός Χωρίς αυτή την πρωταρχική χρήση και ικανότητα του αλφαβήτου δεν θα μπορούσα να σα διαβάσω το παρακάτω κείμενο από το βιβλίο του Gordon Greenwell, «Το θαύμα της ζωής» Το απόσπασμα το έχω πάρει από το βιβλίο του καθηγητού και μελέτης «Πρώτος κύκλος σπουδών» της κυρίας αννα Τζιροπούλου Ευσταθείου Γράφει λοιπόν ο κυρίος Γκρινσουέλ Πόσο μακρινή είναι η προγονή μας Στο φθαρτό σώμα μας υπάρχει ένα στοιχείο αθάνατο Το σώμα είναι ένα πλήθο από κύτταρα προορισμένα να πεθάνουν όλα Εκτός από ένα θα πεθάνουν τα γκρίζα κύτταρα του εγκεφάλου που πήραν μέρος στο θαύμα της σκέψης. Θα πεθάνουν τα ευγενικά καρδιακά κύτταρα που έκαναν τα αισθήματα να πάλουν μέσα μας. Θα πεθάνουν εκτός από ένα, το σπερματοζωάριο. Αυτό είναι πάντοτε το ίδιο και κάθε πατέρας το δέχθηκε και το μεταβάζει ίδιο. Το σπερματοζωάριο δεν πεθαίνει ποτέ. Περνάει ίδιο από γενιά σε γενιά 200 εκατομμύρια είχαν ξεκινήσει Ελάχιστα όμως είναι εκείνα που πλησιάζουν προς το τέρμα Ποιο θα είναι ανάμεσα σε αυτά το αθάνατο σπερματοζωάριο Θα είναι εκείνο που θα ξεπεράσει κάθε εμπόδιο Όμοιο με ένα άλογο υποδρόμου που αφήνει τα πίσω του Αυτός θα είναι ο ήρωας Κατά τη διάρκεια των 280 ημερών που κοιμόμασταν στον Μητρικό Κόλπο, δεν ήμασταν μόνοι. Γύρω από τον λιθαργό μας, που τόσο έμοιαζε με την χειμερή ανάρκη, τριγύριζαν όλοι οι προγονοί μας, ακόμα και οι πιο μακρινοί. Αν βάλουμε 300 ανθρώπους στη σειρά, τον ένα πίσω από τον άλλο, θα καταλάβουν χώρο μισού χιλιομέτρου. Αν όμως βάλουμε μέσα στο χρόνο τους 300 προγόνους μας πατέρα, παπού, προπαπού και ουτοκαθεξίς από πατέρα σε πατέρα αυτοί αρκούν να μας φέρουν μακριά ακόμα και πριν από την προϊστορία μόνο τρεις πρόγονοι που βρισκόμαστε κιόλις μόνο τρεις πρόγονοι και βρισκόμαστε κιόλα το 1875 ο εξικοστός ήταν σύγχρονος του Χριστού Ο διεκοσιοστός ανήκει και όλα στη λίθινη εποχή Ο τριακοστός περπατούσε ίσως τουρτουρίζοντας τον προκατακλυσμιαίο κόσμο των παγετώνων κατοικώντας τι σπηλιές κυνηγώντα τους προγόνους των ταράνζων τρέχοντας να προφυλαχθεί από τα μαμούθ και ανάβοντας πρώτη φορά φωτιά Ενώ ήμασταν πλαγιασμένοι στον μητρικό κόλπο Όλοι οι μας ήταν γύρω μας και ο καθένας μας έδινε κάτι από τον εαυτό του. Ο πρώτος μας πρόσφερε τα γάλανα μάτια, αλλά ένας άλλος τον έσπρωχνε λέγοντας «Όχι, τα δικά μου μάτια, τα δικά μου». Ένας έδειχνε μαλλιά ξανθά, άλλος καστανά και όλοι παρότριναν «Όπως εγώ, όπως εγώ». Μερικοί φώναζαν να πάρουμε το ανάστημά τους ή την ομάδα του αιματός του. Άλλοι πρότειναν την ρωμαλαιότητά τους και άλλοι την δυσμορφία τους Άλλοι την οξία όραση και άλλοι τον δαλτονισμό, Άλλοι την αντίσταση κατά της φυματίωση και άλλοι την ευαισθησία στα κρυολογήματα Ήταν όλοι εκεί με τα χέρια γεμάτα προσφορές γύρω από τον ύπνο μας. Και μολονότι είχαν εξαφανιστεί από αιώνες Καθένας τους είχε κάτι να προσφέρει Ούτε ήθελαν να παραδεχθούν ότι ήταν κυριολεκτικά πεθαμένοι Και ας είχαν χαθεί εδώ και χίλια χρόνια Σε όλο αυτό το διάστημα των εννέα μηνών Που βρισκόμασταν στον κόλπο της μάνας μας Όλοι οι κοντινοί, μακρινοί και απότατοι προγονοί μας Βρίσκονταν κοντά μας και ο καθένας τους ήθελε να μας προσφέρει κάτι Μα εμείς δεν μπορούμε να εκλέξουμε Γιατί είμαστε βυθισμένοι στο σκοτάδι και στη σιωπή Αντί για μας την εκλογή την κάνει μια κρυφή σοφία Η σοφία αυτή ακούγεται τις κραυγές των προγόνων μας Και ξεχώριζε τις πιο κοντινές και πιο δυνατές Προπάντων τις φωνές των γονέων μας Από αυτούς Πήρε το μισό περίπου της σωματικής μας διαπλάσεως Για να συμπληρώσει το μέτρο Πήρε ένα τέταρτο από τους παππούδες μας Ένα όγδο Από τους προπαπούδες μας Ένα δέκατο έκτο Από τους προπροπαπούδες μας Και ούτω καθεξής. Σε ποσότητες όλο και πιο μικρές Όσο και πιο σιγανές Και πιο μακρινές Ήταν οι φωνές αλλά από όλου πήρε κάτι Από τον Μεσεωνικό Όπως και από τον Σύγχρονο του Χριστού Και από τον δασίτριχο κάτοικο των προκατακλυσμίων πάγων Εκείνοι δίνουν στις οικογένειες το σχήμα του προσώπου Υποχρεώνοντας κάθε γενιά να αντιγράψει πιστά Μια κάποια γραμμή του μετόπου Ή μια προεξοχή των μήλων στα μάγουλα το σχήμα του Καθένας από εμάς Έχει ανάμεσα στους προγόνους του Έναν Και μολονότι εδώ και πολλά χρόνια πεθαμένος Μας υποχρεώνει να αντιγράψουμε Τα βλεφαρά του Τα αυτιά του Και άλλα μέρη του σώματός του Καθένας μας Έχει δύο γονείς Τέσσερις παπούδες, Οχτώ πρόπαπούδες, Δεκαέξι προ, -προ με αυτή την γεωμετρική πρόοδο φτάνουμε σε αριθμούς απίστευτούς πράγμα που φαίνεται να είναι αδύνατο γιατί ποτέ η γη δεν είχε τόσους ανθρώπους αυτό σημαίνει ότι ο μέσα στον χρόνο καθένας από τους ανθρώπους που πέρασαν υπήρξε πολλές φορές παππούς μας διασταυρωμένος με άλλους γενεαλογικούς κλάδους που περιπλέκονταν σαν τον κισό στους τοίχου των φρουρίων Το ίδιο συμβαίνει και με τα καθαρόεμα άλογα Κάθε καθαρό ύπος έχει και αυτός δύο γεννήτωρες, τέσσερις παπούδες, οκτώ πρόπαπούδες και η γεωμετρική πρόοδος συνεχίζεται Αλλά σε ένα ορισμένο σημείο η πρόγονοι της ράτσας είναι πάντοτε οι ίδιοι Και από αυτούς κατάγεται όλη η γενιά Και το αίμα τους τρέχει σε κάθε απόγονο The fence at my innuendo knew Λόγος προφορικός αρχικά και γραπτός μεταγενέστερα κοινωνεί την πληροφορία της οποία η δυναμική γίνεται ενέργεια μέσα μας αρχικά στο συνέστημά μας Ναι, μην εκπλήσεστε πρώτα συναισθανόμαστε και μετά ο θέση Έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη φυσιολογία Συναισθάνομαι, σκέπτομε πράττω σε αυτή τη βάση, λοιπόν, επιδιώκουμε την εξηγίανση των συναισθημάτων και ενστίκτων μας... που μεταφέρουμε γονιδιακά από βάθος χρόνου και σειρά ενσαρκώσεων... δίνοντας τη σκητάλη σε αυτό που δικαιωματικά του ανήκει... στο νου, που άρχι και δεν άρχεται. Με τη βοήθεια του νου πρέπει να κατανοήσουμε τις όποιες υποκειμενικέ ή συναισθηματικές παθογένειες έχουμε όλοι μας ούτως ώστε η ίασης να καταστεί εφικτή. η συνέστημα, σκέψις, η υγιής, υγιής πράξεις. Ακούγεται και είναι απλό. Άλλωστε, στον κρατήλο του Πλάτωνα, σελίδα 129 εκδόσεις Οδυσέας Χατζόπουλος, γράφει ότι απλούν ονόμαζαν οι Θεσσαλοί τον Θεό Απόλωνα καταδέ την μαντικήν και το αληθέστε και το απλούν ταυτόν γαρεστή ως περούν θεταλή, καλού καλούσιν αυτόν ορθόταταν καλύτο απλούν γάρφισι πάντες θεταλοί τούτον των θεών και η αποδοσή του σύμφωνα με την μαντική και την αλήθεια και το απλό σε παρένθεση ενιαίο αυτά άλλωστε ταυτίζονται θα ήταν σωστό να ονομάζεται όπως τον ονομάζουν οι Θεσσαλία, Απλούν Δηλαδή ονομάζουν το Θεό αυτό όλοι οι Θεσσαλοί. Αν δε συνδυάσουμε και τις άλλες ιδιότητες του όνοματος του Θεού Απόλλωνος Που μας δίνονται πάντα από το ίδιο βιβλίο Ο Απόλλων είναι ο Απολούων που καθαρίζει Και απολύων που απαλλάσσει. Δηλαδή ο Θεός Απόλλων είναι ο Απολούον και Απολύον αυτός που καθαρίζει και απαλλάσσει από τα κακά, παραδίδοντας καθαρό τον άνθρωπο κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Κατανοούμε ακόμη καλύτερα την αξία του προαναφερθέντος τριπτύχου, συνέσθημα, σκέψεις, πράξεις. της πληροφορία που μα δίνεται μέσω του γραπτού λόγου και δι' των αρχαίων κειμένων, μέσα στα δεδαλώδη μονοπάτια των συγχύσεων που διατρέχουν το λογισμικό του εγκεφάλου μας, συνεπία ενό συνειδητά οργανωμένου σχεδίου χιλιετιών που ακολουθείται με στόχο την παραπλάνηση και απομάκρυνση του ανθρώπου από την αλήθεια. Πώ θα μπορούσαμε εμεί να βρούμε την αλήθεια, τι αλήθειε. Εάν οι φωτισμένοι προγονοί μας δεν φώτιζαν Δια των γραπτών τους Την χαλεπών λαοφόρων που βαδίζουμε σήμερα Λαοφόρος είναι η ευρεία οδός Δια της οποίας ο λαός φέρεται Ότι δηλαδή είναι σήμερα η λαοφόρος Η οποία λέγεται και λεοβάτος Λεόβατος ή θαμυρός εκ του θαμά Που σημαίνει συχνά Ως οδός πολύσυχναστος η δύναμη της γραπτής πληροφορίας δεν έχει τέλος αρκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας στην αρχαιότητα καθώς εκεί βρίσκεται ή κρύβεται η ουσία, εσία, εστία των πραγμάτων και όχι στην ανάλυση των σημερινών λέξεων αλλά στο αρχέγονο, στο αρχέτυπο, στο πρωταρχικά δοσμένο. Ένα πανίσχυρο εργαλείο, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο να γνωρίσουμε ή μάλλον να ενθυμηθούμε όσο έχουμε ξεχάσει δια μέσου των αιώνων Γράφει η μαλλον να ενθυμηθουμε οσο εχουμε ξεχασει διαμέσου των αιωνων γραφει κυρια τζιροπουλου στο βιβλίο της Ο Εντιλέξη Λόγος, εκδόσεις Πελασγός Το γράμμα νι σύμφωνα με το ετυμολογικό μέγα, νη το στοιχείο ότι νηγμόντινα έχει η τούτου εκφώνησης Όπου η λέξη νηγμός προέρχεται από το ρήμα νήσω που σημαίνει κεντό, «κεντρίζω», «τρυπώ». Εκπληκτική δυναμική η ενέργεια του γράμματος νη. Το αισθάνεστε κεντό, «κεντρίζω», «τρυπώ». Στο δίκρατήλου του Πλάτωνος, το «δε αυνή» το «έσο εσθόμενος της φωνής, το «ενδών» και το «εντός» ονόμασεν, ως αφομοιόν της γράμμασι τα έργα, δηλαδή ως προστονή το νη, ο ονοματοθέτης το έσω αισθανόμενος της φωνής ονόμασε το ενδόν και το εντός ώστε να εξομοιώνει τα έργα προς τα γράμματα Άρα το γράμμα νι, εξομοιούται προς το νό και γεννήθη ο νός νιονιό το λέει ο λαός προφέροντας παρατεταμένα το νη αισθάνεσαι πραγματική δόνηση στον εγκέφαλο εσωτερικών κραδασμών. Συνεχίζει κυρία Τζιροπούλου Σύμφωνα με τα τελευταία πορίσματα της ιατρικής επιστήμης κυρίως της παιδαγωγικής ιατρικής η εκφορά του φθόγκου νη συντελεί στο να αποκαθαίρεται το αίμα με επιπλέον ισροή οξυγόνου και αρτιότερη, αρτιότερη οξυγόνωση του εγκεφάλου Αποτέλεσμα ενισχύεται το νοήν η νόησης. Όσες λέξεις έχουν σχέση με νοητικές λειτουργίες Με νοημοσύνη Ακόμα και με περιοχές του εγκεφάλου Εμπεριέχουν το νη Αλλά και το μη Κατεξοχήν ένρινα γράμματα Νους Αρχικός του λόγου Ο δε λόγος Υπηρετικός του νου Γράφει ο πλούταρχος Στο περιπέδον αγωγής 5 5ε. Νους εκ του νέου Του ρήματος νέο που σημαίνει Πλέον, δια της νοήσεως όπου έω σημαίνει πορεύομαι. Με συνδυασμό του μη και του νη καθορίζεται και η μνήμη. Μηνύει ότι μονείεστε είναι τη ψυχή, αλλού φορά. Και η απόδοση, η μνήμη, σημαίνει παραμονή στην ψυχή, αλλά όχι κίνηση. Διαβάζουμε στον κρατήλο του Πλάτωνα, στοιχό β Άλλωστε, η μνημοσύνη, κορή του ουρανού και της γης, άρα δόνησης του σύμπαντος, συνεχίζει η κυρία Τζιροπούλου, εθεοποιήθη ως μητέρα των μουσών, δηλαδή των επιστημών, διότι πάντα δια της μνήμης διασώζεται της ανθρώπης. Ανάμνησης δε γίνεται όταν τις αφεαυτούς μνήμης έλθει των παρελθόντων, δηλαδή όταν κάποιος έρθει σε επαφή με γνώσεις του παρελθόντος Αναμυμνίσκεστε ουδέν άλλο ζώον δύναται πλην άνθρωπος Κανένα άλλο ζωντανό όν δεν έχει την ικανότητα της ενθύμησης πλην του ανθρώπου Μας λέει ο Αριστοτέλης προγραμματισμένοι να ενθυμόμαστε γι' αυτό και είναι σημαντικό να διαφεύγουμε τις λύθεις και να επιδιώκουμε την αλήθεια ευτυχώς πλήν των αφανών και αοράτων αυτών δυνατοτήτων μας που θα μας γίνουν κτήμα μας συν το χρόνο το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο έρχεται ως πρώτη ενδυνάμη πληροφόρησης να μας αφυπνήσει η εικόνα των γραμμάτων ουδόλιο στοιχέως προέκυψε Διαμορφώθη με το πέρασμα των χιλιετιών Απικονίσε ώστον σε σύμβολα Αρχικά από ευρήματα αρχαιολογικά Πιο συγκροτημένες μορφές πρωτοβρίσκουμε στη γραμμική α και β σχετιζόμενα πάντα με την προγενέστερη προφορική φωνή Που τους απεδίδετο Άλλωστε φωνή ετοιμολογείται ως φως και νους Τα εντάξει τα τονώ φωτίζουσα με την έννοια ότι φέρνουμε στο φως τις σκέψεις μας Φωτονόη. Τα εξάγει. Η σοφία του έλογου νου να συνδυάσει αυτό που ακούει με αυτό που ζωγραφίζει ή χαράσει. Η λέξη γράμμα ετοιμολογείται εκ του ρήματος γράφω. Γράφω ο εστίχαράτο Δηλαδή γράφο το οποίο σημαίνει χαράσω. Γράφει το ετυμολογικόν μέγα Η πρώτη γραφή εχαράχθη σε ξύλινες πινακίδες και πέτρες Γράφει η κυρία Τζιροπούλου στο βιβλίο της ο εν τη Εκ του γρ Του γρατσουνίσματος δηλαδή πάνω στα υλικά αυτά Προέκυψε το γράφο Εκ του γρ Προέκυψε το χαράτο Αυτό το ηχοποίητο γρ Μαρτυρά την αρχαιότητα της λέξεως, την χάραξη σε πρόημο υλικό. Η απεικόνιση των γραμμάτων στη σημερινή τους μορφή τελειοποιήθηκε ανά τους αιώνας, για να φτάσει στη γνωστή σε όλους μας νυν γεωμετρική μορφή τους. Η γεωμετρία άλλωστε είναι μια παγκόσμια ευραίως γνωστή γλώσσα αρχής γενωμένης από την ίδια τη φύση. Γράφει ο κύριος Δάκογλου στο μυστικό κώδικα του Πυθαγόρα Τέταρτος τόμος, σελίδα 33 Το να συσχετίζει κανείς κάτι, είτε μια λέξη είτε μια ολόκληρη φράση με ένα γεωμετρικό σχήμα είναι ένα φαινόμενο απολύτως φυσιολογικό Είναι ένα έμφυτο μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο Είναι απολύτως γνωστό ότι η γεωμετρική συνείδησης είναι ενστικτόδης Και όχι μόνο στους ανθρώπους Αλλά σε ολόκληρη τη φύση Στα ζώα και κατά κάποιο τρόπο Και στα φυτά τα παραδείγματα επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω Όπως παραδείγματο χάρη Οι κάστορες Οι οποίοι κόβουν τα δέντρα Και κατασκευάζουν φράγματα στα νερά Και ιδρύουν ολόκληρα χωριά Επίσης οι μέλησες, που κατασκευάζουν τις κυρίθρες τους σε μορφή κανονικών γεωμετρικών εξαγώνων αλλά μήπως και τα μυρμήγκια δεν φτιάχνουν τις κατοικίες τους σε γεωματρικά σχήματα κανονικού κόνου Στα φυτά και στη φύση γενικά είναι ολοφάνερη η γεωμετρική ανάπτυξη των... σε διάφορα σχήματα των φράκταλς περισσότερες λεπτομέρειε γι' αυτό στο περιοδικό της επιστήμης Τέφχος 104, έτος 1988, σελίδα 36. Γεωμετρική συνείδηση είναι κοινή σε όλα τα είδη ζωής, είτε είναι οργανική, είτε μη. Ουδέν άτακτον τον φύση, τίποτα από όσα είναι δοσμένα από την φύση δεν είναι χωρίς τάξη. Μας γνωστοποιεί ο Αριστοτέλης, γι' αυτό και οι περισσότεροι των αρχαίων ημών προγονίμας προτρέπουν να παρατηρούμε και να μαθαίνουμε από αυτήν. Γράφει ο κ. Δάκογλου στο ίδιο βιβλίο σελίδα 53. «Εντοπίστηκε ο κανόν που εφήρμοσε ο Παλαμίδης για να επιλέξει τα ειδικά σύμβολα, εικόνες από την κριτική συλλαβική α και β γραφή καθώς και να κατασκευάσει γεωμετρικά τόσο αυτά όσο και τα νέα συμπληρωματικά τη αυτά. Ο κανόν αυτός ήταν γνωστός από την εσχάτη αρχαιότητα ως ο ιερός νόμος του τρόπου κατασκευής του σύμπαντος δηλαδή ότι το σύμπαν κατασκευάστη μόνον με κανόνα και διαβήτη γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες γνήσια και αληθή μια γεωμετρική κατασκευή μόνο εάν έγινε με κανόνα και διαβήτη με βάση αυτο τον ιερό νόμο ο Παλαμίδης αφενός μεν επέλεξε από την μητρική κριτική γραφή της αντίστοιχες εικόνες και στη συνέχεια με τον ίδιο ιερό νόμο συνεπλήρωσε τις εικόνες των νέων ατομικών ήχων των φωνιέντων. Όλες τις ανω εικόνες του φθογικού αλφαβήτου τις ενσωμάτωσε μέσα στη συμβολική μήτρα του διπλού τετραγώνου με τη βοήθεια των γεωμετρικών στοιχείων αυτού και πάντα με κανόνα και διαβήτη, όπου μάλιστα ενσωμάτωσε και τις υπόλοιπες ανακαλύψεις, τις ανακαλύψεις του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Επίσης, ο Επίχαρπος ο Σιρακούσιος και ο Σιμονίδης ο Κίος, τη τη συμβολικής μήτρας, συνεπλήρωσαν μέσα σε αυτήν, με τον ίδιο τρόπο, και έτερα λοιπόν τα γράμματα και έτσι κατασκευάστη ένα σύνολο φθογικών γραμμάτων από 24 έως 27 Με την αποκάλυψη αυτήν εδώ πλήρης απάντηση στο δεθέν The πρώτο ερώτημα του τρόπου επιλογής και κατασκευής των εικόνων των γραμμάτων του ελληνικού φθογικού αλφαβήτου Ακολούθως με ποια κριτήριο εφευρέτη προσέδωσε προσέδωσε ηχητική φωνή στις ανωτέρω εικόνες και στη συνέχεια με ποια κριτήρια κατονόμασε και ο ολογράφος τα γράμματα αυτά. Για όλα τα άνω η παρουσιαστήσα ήδη βαθιστόχα στη μελέτη του Ηλία Τσατσόμηρου Ιστορία της Γενέσεως της Ελληνικής Γλώσσας εκδόσεις Δαυλός του έτους 1991 Δίδει τις σχετικές απαντήσεις. Από την ανωτέρα μελέτη μας αποκαλύπτεται ένας γενικός κανόν, ο οποίος μας φανερώνει την ποιότητα που περιέχει ο ήχος κάθε γράμματος του αλφαβήτου. Ο ήχος των γραμμάτων δεν είναι τυχαίος, αλλά προέρχεται από ανάλογων ήχων φυσικού φαινομένου, όπως παραδείγματος χάρη ο ήχος ρ του φθογγικού γράμματο ρο. ...προέρχεται από τον ήχο που δημιουργεί η ροή του ύδατος. Υρίστο εμπαρόδο, ο πλάτωνας τον κρατήλο λέει για το γραμμά ρο. Πρώτον μεν τίν ειν το ρο, εμιγε φαίνεται, ως περ όργανον είναιν πάσης της κινήσεως. Ειν ουδιπομέν δότι έχει τούτο τούνομα, αλλα γαρ ότι εσείς βούλεται είναι. Και η απόδοσή του. Πρώτα απ' όλα το γράμμα ρο μου φαίνεται σαν όργανο της κίνησης στο σύνολό της για την οποία δεν είπαμε πως πήρε το όνομά της Είναι όμω φανερό ότι σημαίνει «έσεις» δηλαδή «ορμή» Κάντε αυτόν τον παραλληλισμό στο μυαλό σας τον ήχο brown, που προέρχεται από τη ροή του ύδατο. Και την του Πλάτωνος διαστόματος κράτου αναφορά στον διάλογο Να το ταυτοποιεί με την κίνηση στο σύνολό τη ροή κίνηση, Ροή κίνησης Ροή κίνησης Πόσο πάνσοφο ακούγεται αυτό συνειρμικά Όπως θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι με αυτή την θαυμαστή σοφία Συνδέονται όλα τα γράμματα του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου Με τον ήχο τους Συνεχίζοντας το απόσπασμα του κυρίου Δάκογλου λέει στο Άνω Βιβλίο Εννοεί του κυρίου Τσατσόμηρου εντοπίζεται η σημασία των ήχων όλων των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου Αυτός ο, ο γενικός κανόν προφανώς πρέπει να έχει εφαρμογή όχι μόνο στους διαχωρισμένους ήχους των φθογγικών γραμμάτων αλλά και στους αρχικού ειρηγμούς των μη διασπασθέντων συλλαβικών γραμμάτων της κριτικής Γραμμικής, γραφής Α και Β. Έχω ήδη εντοπίσει ότι ο Παλαμίδης σε μερικά άφωνα σύμφωνα γράμματα του έχει αποδεχθεί τον αυτόν αρχικό σειριγμό του αντίστοιχου γράμματος της Συλλαβικής γραφής. Όπως το χάρη ο ήχος του φθογγικού γράμματος Δ, δηλαδή ο οποίος ταυτίζεται με τον αρχικό σύριγμο του συλλαβικού γράμματος της κριτικής γραφής δου του αντιστοίχου συμβόλου ΔΕΛΤΑ. Ταγικό ταξίδι στο χρόνο Μέσω του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου Ξεκίνησα Η σοφία δε Με την οποία έχει δομηθεί Θα ξετυλίγεται μπροστά μας Φορά τη φορά Και κάθε φορά η κατανόησης Και εν συνεχεία η εξοικείωσή μας Με αυτό Η λογική δομή πάνω στην οποία Έχει βασιστεί η δημιουργία του Επανεκκινεί τους νευρώνες Του εγκεφάλου μας Πάνω στη σωστή θεμελίωση αιτίας και αίτια του Ο άρχον που άρχι Και δεν άρχεται Radio και την εκπομπή Ελλήνων Ανθρώπων Αλήθεια. Σα εύχομαι ένα πολύ καλό βράδυ.